Ο ήλιος θα βγει και αύριο το πρωί. Ο ήλιος, ο πράσινος, ο ήλιος πάντα μας οδηγεί. Θα βγει από την Ανατολή. Για μια Ελλάδα λεύτερη, σοσιαλιστική. Θα βγει από την Ανατολή, θα πέσει στη Δύση, θα είναι μια ωραία μέρα. Ελάτε μαζί μας στη Δύση. Και όλοι αδερφωμένοι να πάμε στη Δύση. Για αν σταθούν εμπόδια, σ' αυτή μα την πορεία, το δίκιο μα φωτιά. Από αυτή τη διαρκή και δύσκολη διαπραγμάτευση με του εταίρου, πετύχαμε success story. Πυρωμένε ροφέ, πυρωμένα σπαθιά. Ο λαό των Ελλήνων πήρε από βασιλιά. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Δεν θα μπει ποτέ σκλάβο να το κρατούν. Πετύχαμε λαϊκή κυριαρχία. Πετύχαμε εθνική ανεξαρτησία. Πολύ όλοι ζητούν. Λαϊκή κυριαρχία. Εθνική ανεξαρτησία. Πολύ όλοι ζητούν. Πασόκ και πασει σε λάθος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Έτσι λοιπόν ο ήλιος ανέβηκε από την Ανατολή και έπεσε στη Δύση όπως λέει και ο Τσακαλότος το προέβλεψε, ε, το είπε για σήμερα θα πέσει στη Δύση ο ήλιος, έπεσε και προχτέ και χτες κάθε μέρα και σήμερα ξημέρωσε μια μέρα στη σοσιαλιστική Ελλάδα. Ο πράσινος ήλιος ήταν ο τη δεκαετίας του 80 επανέρχεται τώρα με άλλα χρώματα. Αλλά με την ίδια πορεία. Τουλάχιστον ο ήλιο. Όλοι οι υπόλοιποι κάτω από τον ήλιο είναι ένα θέμα τι πορείε κάνουν, αλλά δεν είναι τη παρούση. Γιατί? Γιατί πρέπει να μοιράσουμε τον πλούτο. Έχει αρχίσει, υπάρχει, δημιουργείται πλούτο και πρέπει να τον μοιράσουμε, αλλά με νέα κριτήρια, όπω μα είπε χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργό. Γιατί δεν ωφελεί σε τίποτα την κοινωνική πλειοψηφία μια προοπτική μεγέθυνση των δικτών τη οικονομία, αν αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στη σταδιακή βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Για το λόγο αυτό, κεντρική επιδίωξη στην προσπάθειά μας το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι ο πλούτος που παράγεται να διανέμεται με δίκιο τρόπο στο δωμό του αχαλήνου του κέρδους. Στο δωμό του αχαλήνου του κέρδους. Από αυτή τη διαρκή και δύσκολη διαπραγμάτευση με του εταίρου, πετύχαμε success story <κυρίζει> από το 2020 έω το 2060. Είμαστε μεγάλοι και θα τα Ο πλούτο που παράγεται να διανέμεται με δίκιο τρόπο. Στο βωμό του αχαλήνου του κέρδου. Όμω με δίκαιο τρόπο. Ναι, μεν στο βωμό του αχαλήνου του κέρδου. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανεί, διότι αυτό κυριαρχεί, αυτό κουμαντάρει, αυτό είναι ο αρχηγό. Αλλά τουλάχιστον με δίκαιο τρόπο στο βωμό. Τον πολύ συγκεκριμένο, όπω ο αριστερό και σοσιαλιστή, από ό,τι φαίνεται, τίποτα δεν ντροπή. Αλέξη Τσίπρα μόλι μα περιέγραψε. Δεν είπε μόνο αυτό στου υπουργού χθε με πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά. Τον άκουσαν να του παροτρύνει και να του δίνει ο ηγέτη κατευθύνσει για το πώς η δουλειά θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το είδαμε και αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, δεν είπε μόνο αυτό, είπε και για τον κόφτη, αλλά για ποιον κόφτη. Πέτει στην πραγματικότητα, μιλάμε για ένα κόφτη των μισθών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πόσο θετικό είναι αυτό που κερδίσαμε και πόσο σταθεροποιητικά μπορεί να επιδράσει στην προσπάθεια ανάκτηση τη εμπιστοσύνη των επενδυτών προ τη χώρα μα. Είμαστε σαν τα Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα κόφτη των μισθών Υπούμε μες στην καρδιά Φτιάχνουμε ονειρά και τα σταπρώνουμε Από αυτή τη διαρκή και δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εταίρους Πετύχαμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης Χωρίς να πάμε πίσω από τις κόκκινε γραμμές Τη βάση των οποίων ζητήσαμε εντολή από τον ελληνικό λαό Τον περασμένο Σεπτέμβριο Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν προϊόν μοντάζ, όλα τα προηγούμενα ήταν προϊόν μοντάζ, εκτός από τον ήλιο που ανεβαίνει και πέφτει στη δύση του τσακαλό του. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν γίνει φόροι, αυξήσει, εισιτήρια, φιπιά στο 24%, μείωση του αφορολόγητου, καφές, μπύρες, βενζίνες, πετρέλαια και όλα τα άλλα, μικρές επιχειρήσεις από το 26-29, δεν ήταν κόκκινες γραμμές που έχουν καταπατηθεί ή έχει δώσει εντολή ελληνικό λος το Σεπτέμβριο για να γίνουν όλα αυτά θυμόσαστε εσείς κάτι σχετικό να δίνατε ω εντολή γύρω από αυτά τα 6-7 θέματα που εγώ μόλις τώρα ανέφερα γιατί υπάρχουν άλλα τόσα που είναι κρυμμένα και άλλα τόσα που έρχονται όπως τα δάνεια που ήρθαν εχθέ. για παράδειγμα κρυφά ενώ είχε ολοκληρωθεί υποτίθεται από την προηγούμενη εβδομάδα η αξιολόγηση και είχαμε τελειώσει με τα μέτρα και τα μετράκια ήρθε χτες τα άλλο ένα τρία τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια 70 σελίδες νομίζω οπότε πέρασαν και αυτά έχετε δώσει εσείς που ψηφίσατε εντολή για όλα αυτά γιατί νομίζω δεν θυμόμαστε κάτι σχετικό να είχε συζητηθεί τον... δεν είχε τεθεί καν τον Σεπτέμβριο πολλοί λένε κακοήθης εννοείται ότι όλα αυτά τα κάνει για την καρέγκλα του εγώ και η Αλαφογιώργο σας λέω ότι εγώ είμαι π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 Εμεί εδώ έχουμε και προτάσεις, δεν είμαστε μόνο στήρα κριτική και αντιπαράθεση και όλα μαύρα τα βλέπουμε, καταθέτουμε και προτάσεις και δείχνουμε τον δρόμο. Παρουσιάζουμε και τις ενώσεις, τις διεξόδους, τις οργανώσεις που έχουν φτιαχτεί, όπως εδώ τώρα η ανώνυμοι καρεκλομανείς, μπορεί να πάει εκεί ο ίδιος, κάποιο άλλο. όποιος νιώθει ότι το έχει ανάγκη, αν δεν νιώθει ο ίδιος δεν κάνουμε δουλειά. Με το ζόρι δεν γίνεται, επειδή είχε πει ότι είναι εκραπωμένος από την Κάριγκλα και είναι Οπότε μπορεί να βρεθεί μια λύση, δεν πρόκειται να βρεθεί ούτε αυτή η λύση, αλλά εμείς εδώ πάντα τρέφουμε ελπίδες και κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ο άλλος συνάνθρωπός μας που τρώγεται για να γίνει οικουμενική, ο Βασίλη είχε πιο ρεαλιστικές προτάσεις. Η πολιτική κύριε Τσίπρα θέλει να μπορείς να κοιτάξεις το λαό Όσοι αντρίκια να μπαίνετε μπροστά στο λαό και να πείτε Η εξουσία έκανε τις δικές της θυσίες, τώρα κάνει και εσύ τι δικέ σου Κι όμω κι όμως θα τα βρούμε πάλι Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε Πετύχαμε success story Κι όμως κι όμως τι κύμα θα πάρω Θα κάτι άλλο Η εξουσία έκανε τις δικές της θυσίες, τώρα σύ, λαέ, τις ιεστ, τώρα κάνει και σύλλα έτις δικές του. Κάπου πρέπει για αυτό σολλάως να κάνει κάποιες τις ιεστ εφόσον η εξουσία έχει κάνει τις δικές της θυσίες. τις ιεστ, τις που τις αναλογούν ή όπως έλεγε ο Γιώργος Παπαδρέου τις θείες που τις αναλογούν. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τι offshore και για το ρόλο τη αριστερά, τη αριστερή κυβέρνηση που έφερε την προηγούμενη τροπολογία η οποία ήταν σωστή. Έτσι έλεγαν. Αλλά τελικά φέραν μια άλλη τροπολογία προχθέ που επίση είναι σωστή. Όμω η μία συγκρούεται με την άλλη. Δεν γίνεται και η μία να είναι σωστή και η άλλη να είναι σωστή. Όμω τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται με το ίδιο πάθο που υποστήριζαν την προηγούμενη, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα βγαίνουν και υποστηρίζουν αυτή την εβδομάδα αυτήν την τροπολογία όπω πολύ καλά γνωρίζουν και κάνουν ανερηθρία στα πάντα τα στελέχη, βουλευτέ, υπουργοί του. ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι ναι όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό η αριστερά ευνοεί όσους έχουν ουσόρ Υπερψηφίσατε και εσείς αυτή τη διάθεση την τροπολογία, τη φοβερή και σκανδαλόδη την οποία φέραμε και μάλιστα χωρίς να έχει καταλάβει κανείς τίποτα για να ανοίξουμε παράθυρο για τους πολιτικούς σε ουσόρ εταιρείε στο εξωτερικό Να λοιπόν ποια είναι η αριστερά Θέλει να ευνοήσει τη δυνατότητα να έχει ο Φσόρ διότι κάποιους κρύβει Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά Μα τώρα παιδιά είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και αντίθεσε και ατίθασα και ατίθασα βεβαίως βεβαίως Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε Να <κλουσί> φιλούμε ακαλιάστοτε Πόβουμε στη μέση την πουκιά Πρώτα σερβίρι στο ψωμί Και έπειτα ξανά πετροβόλια Να λοιπόν ποια είναι η αριστερά, θέλει να ευνοήσει τη δυνατότητα να έχει ο διότι κάποιος κρύβει. Να ξέρετε κακό, κάποιος πρέπει να ευνοήσει και η αριστερά, μόνο το λαό. Το λαό τον έχουν ευνοήσει και άλλοι προηγουμένω. και το σοσιαλιστικό Πασόκ και η λαϊκή δεξιά, γι' αυτό άλλωστε ο λαός συνεχώς επιβράβευε αυτούς που τον ευνούσαν. Κάποια στιγμή πρέπει και η αριστερά που έχει ευνοήσει τόσο πολύ το λαό, έχει ταξικό πρόσημο όπως λένε, να ευνοήσει και κάποιους άλλους φίλους της, ναι, χαλάλοι που έχουν κάποιες offshore. Τι ακριβώς γίνεται στην ΕΡΤ είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα, παρακολουθώντας σήμερα το πρωί την πολύ πρωινή εκπομπή που έχουν, που την κάνουν οι συνάδελφοι Γιώργος Δαράκης και Γιάννης Δάρας. Πέσαμε σε ένα από τα καλύτερα δίλεπτα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόραση. Επί αριστερά, θα ακούσουμε έναν εκ των δύο παρουσιαστών, τον Γιώργο Δαράκη και τον Γιάννη Δάρα μαζί σιγοντάριζε ο δεύτερος. Θα ακούσουμε τι ακριβώς υπόθηκε για τον υπαρχηγό της ΣΕΡΤ, το Λάμπι Ταγματάρχη. Είμαι έξαλλος, είμαι εξωφρονών. Για ποιο λόγο, απ' όλα. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχεις λόγου. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Εχθές ο διευθ Κατέβηκε κάτω στο Ισόγειο. Πρώτη φορά τον είδα να κατεβαίνει. Με συναντάει στο διάδρομο και λέει: Εσεί οι δύο το πρωί, με ύφο ξέρει τουλάχιστον αντισυνταγματάρχη. Εσεί οι δύο το πρωί είστε πολύ σοβαροί, λέει. Εγώ ξέρω, είναι και οι ειδήσει, λέω. Τόλμησε να πω. Τόλμησε. Ναι, ναι, Και θέση σου. Πιο αυτό λε. Δεν λες ότι αποφάσισε τώρα να κάνει το δημοσιογράφο και θα κάνει εκπομπή. Κατ' εξαίρεση, λέει. Πώ το λένε, κάνει ολόκληρη εκπομπή, γιατί ξέρει, η σχέση του με, τη, πώς λένε, με την κλασική μουσική και την όπερα έτσι, είναι ένας φίλος που έχει, που έχει μια σειρά δίσκων. Του το λένε Αρχοντορεμπέτικο. όχι, μην, μην ξαλύγεις, α, Όχι, όχι α, είναι φίλοι, φίλοι και φίλοι, ακούνε κάμια φορά μουσική. Λοιπόν, κάνει εκπομπή. Η οποία εκπομπή, ποιο την ενέκρινε. Σε ρωτάω εγώ τώρα. Το, το να έχουν κάνει εκεί, τώρα, Ο Δεν δε, δε, δε αποφάσε ότι δεν δε, δε έχει την διαφημίτη. Και είναι κανό να μα ζητήσει να γνωρίσει και τον τσακνί. <χει> είναι ικανό, δηλαδή αυτός να φτάσει να μα χρησιμοποιήσει να γνωρίσει τον Τσακνή ο... Ούτε συζήτηση. Και εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μέσα σε ένα πνεύμα πούμε γίνονται όλα αυτά και το καταγγελικό το και δεύτερο. Και ξέρει πάει να εξελαιωθεί, βγάζει κάτι ε, ντοκιμαντέρ για το στάλλινα δήθυν γαλλικά και τροπερά <στονίκαι> και εδώ <δε>, και γίνονται πρόβλημα. <στονίκαι> λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Τι ώρα είναι πρέπει 7 καλά, 7 φοβε φοβε και πόσο εφόσον δεν ξυπνάει πρωί, πρωί. 7 και 1. Εμεί θα φτάσει. Πέσω ότι έχει να πει τώρα, γιατί μετά μπορεί να ξυπνίζει. Λοιπόν, οφείλω να σα το πω, να είσαι έτοιμο, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα σου έξω από αυτά που γίνεται στη Βουλή. Το σοβαρεύει το θέμα. Το σοβαρεύω το θέμα. Το σοβαρεύει το Έ, θέμα και θα ξυπνήσει σε λίγο. Θα, θα σε με <σταστά> <στά> <στά> Έτσι, ένα τυχερό δίλεπτο 7 και 10 το πρωί από του δύο παρουσιαστέ τη πρωινή εκπομπή τη ΕΡΤ για πνεύμα αυταρχισμού. Ακούσαμε εδώ για το λάμπι Ταγματάρχη Άρχιτε, γενικότερα είχαν υποθεί και άλλα νωρίτερα. Κάτι έγινε χθε, κάτι είπε, κάποια παρατήρηση με άγαρμπο, με ήρεμο. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, δεν τα λέγανε κιόλα. Αλλά αυτό το δίλεπτο είχε να ενδιαφέρον πάνω στο ζάπινγκ όταν πέφτει κανεί. Ε, κάτι ζωντανό είχε να προσφέρει ε, δεν ξέρω τι εξέλιξη θα υπάρχει και πώ θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά το βαρύναμε λογικό είναι α πούμε ένα ανέκδοτο οι ανεξάρτητοι Έλλες δεν γίναμε ποτέ μνημονιακοί <respuesta> <respuesta> η ανεξάρτητοι Έλλες δεν γίναμε ποτέ μνημονιακοί <respuesta> πολύ καλό το άλλο με το το, το, το, το ξέρετε Ανεξάρτητη, έλεγες, δεν γίναμε ποτέ μνημονία Μπράβο! Ωραίο ήταν, ωραίο για ανέκδοτο. Με πόντους το περιμέναμε, αλλά και αυτό δεν ήταν άσχημο. Μια χαρά, όταν το λέει και ο Πάνος Καμένος, νομίζω, έχει και έναν ωραίο τρόπο να λέει τα ανέκδοτα και να παίζει γενικότερα και στι. Διαφημίσεις Υπουργικό Συμβούλιο χτε, του ζήτησε ο ηγέτη από του υπουργού με όλοι με το βάρο τη σωτηρίας τη χώρα στι πλάτε του, με το βλέμμα του να δείχνει αυτή τη σοβαρότητα και τη συγκρότηση που έχουν, το βάρο τη ευθύνη, με, με δύο φράσει, με μία φράση δύο λέξει. Κάποια στιγμή του ζήτησε την πρωτότυπο, αυτό που έχουν ζητήσει και όλοι οι προηγούμενοι, να σηκώσουν τα μανίκια. Σα ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια. Και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που θα σηκώσει αμέσως τα μανίκια... Αισιοδοξούμε, σηκώνουμε τα μανίκια ψηλά για να χτίσουμε και χτίζουμε με το σχέδιο και με τι πολιτικέ εφαρμογέ που ήδη εφαρμόζουμε. Να και ο Πολίδωρα και αυτό είχε μιλήσει για τα μανίκια, και ο Γιώργο Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας. Γενικώ θα ανακούσω κάποιου κυρίω πρωθυπουργού να λένε στου υπουργού: Σηκώστε τα μανίκια. Δεν είναι για καλό αυτό να το ξέρουμε. Και να το θυμόμαστε: 2 11 200 200 Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και σήμερα τελευταία μέρα τη εβδομάδα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No, το μήνυμά και όλο αυτό στο 54% 100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούριο papakiralefm.gr. Κατέρνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Ακούσαμε λίγο πριν, τώρα δηλαδή, αμέσω, τον Αλέξη Τσίπρα να ζητάει από του υπουργού να δουλέψουν. Όπω ο ίδιο είπε, σα ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια, εννοείται, και να δουλέψετε. Μόλι κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε αυτή τη φράση και την εμπλούτησε και την ολοκλήρωσε. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Και σα ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε τον κάθε πολίτη. Και να δουλέψετε αδιαφορώντα για τις επιθέσεις κάτω από τη ζώνη. Κι όμως, κι όμως, θα τα βρούμε πάλι. Το 2020 έως το 2060. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βάλωσουμε. Κι όμως, κι όμως, στη χήμα τα κάτι άλλο. Τέταρτο μνημόνιο. Και θα ξελασπώσουμε. Να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε τον κάθε πολίτη. Κι όμω και τα Θα γράψουμε ιστορία. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και σα ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε τον κάθε πολίτη. Ωραία παρόνρυμηση, ωραία πρόταση. Έτσι πρέπει να μιλάνε η πολιτική αρχηγή, η προθυπουργή κυρίω. Ηλκρινά, σοβαρά να λένε αυτές τις αλήθει που όλοι γνωρίζουμε γιατί τι άλλο απαιτεί ο ελληνικός λαός από έναν προθυπουργό, να τον δουλέψει με συγκομένα τα μανίκια, ναι, να τον δουλέψει όμω καλά, ποιοτικά, διαφορετικά από ό,τι προηγούμενη. Είναι ένα καλό έτοιμο για αρχή. Αν είναι χιουμοριστικό όλο αυτό στην ΕΡΤ, ω χιουμοριστικό σα το μεταδώσαμε. Αν είναι σοβαρό, ω σοβαρό σα το μεταδώσαμε. Επειδή βλέπω του Ιριζέου εδώ στο Twitter να μα εγκαλούν ότι ήταν μια χιουμοριστική αναφορά και όλα τα υπόλοιπα. Χιουμοριστικά το μεταδώσαμε κι εμεί, ω τρολιά λοιπόν. Ευχαριστούμε που είστε πάντα σε εγρήγορση και που ε, από όλα αυτά που ακούτε εδώ, γιατί μεταδώσαμε καμιά δεκαριά αυτό μόνο βρήκατε να. Επισημάνεται γιατί όλα τα υπόλοιπα του Αλέξη Τσίπρα επίση ήταν νετρολιέ. Δεν έχει πει ούτε για offshore, δεν είπε ούτε να δουλέψουμε του πολίτε, δεν είπε τίποτα από αυτά. Αλλά ούτε ο Λεβέντη καν είπε να θυσιαστεί ο ελληνικό λαό. Όλα ήταν ψεύτικα όσα ακούσαμε στο πρώτο μέρο παρά μόνο αυτό του τσακαλό του. Αυτό μας που θα ακούσουμε τώρα είναι αληθινό. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σαντορίνιο. Αφήστε το τάξητο πρόσωπο. Δαξικό πρόσωπο, πρόσωπο δηλαδή, εγώ εγώ προσωπικά ξέρετε πολύ καλά ότι όλε οι συντάξει Προσ... κάτω από χίλια ευρώ αυξάνονται με, τί, με τον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων. Μπράβο! Το είπε. Το είπε ότι αυξάνονται οι συντάξει τυχερεί όσοι παίρνετε κάτω από χιλιά ευρώ, άτυχοι όσοι παίρνετε πάνω από 1.000 ευρώ. Έλα Αποστολή. Έλα. Το Πασόπ μας πρόδωσε. Ας το διάλοποιώ. Η νέα δημοκρατία μας πρόδωσε. Πότε? Ο ΣΥΖΑ μα πρόδωσε. Δεν μα πρόδωσε κανεί. ήσασταν επόμενοι και δεν του δώσατε χρόνο και πήγα του επόμενου. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε ένα φράγμα. Και ποιον είναι αυτό. Αυτό το φράγμα είναι ο Κωνσταντίνος ο Βασιλιά. Ο Κωνσταντίνο ο Βασιλιά είναι υπέρ όλων αυτών. Προτιμώ βασιλευόμενη δημοκρατία από ναζιστική δικτατορία. Εγώ προτιμώ βασιλεία μόνο. Φυλλευώ δεν καταλαβαίνω. Δημοκρατία. Να έχουμε τον πάκι να κάνει το κέντρο χειραψία στη μέση τη Αθήνα και να φοράει κοστούμια. Χαίρεστικά. Να έρθει ο άλλο με τα σερρήτια και τα παράσημά του να το χαρούμε. Ρεκουφάλα, την προεδρική φρουρά να σε έβλεπα. Μάλλον όχι, συγγνώμη, λάθο. Στη βασιλική φρουρά να βασιλική. έβλεπα, ζωλιά και τίποτε άλλο. Πώ το φέρω ω άραγε. Τώρα παίζει με τα όνειρά μα, με τώρα. Τι, το είχε όνειρο, ε? ε! Μα γι' αυτό ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα ε. έτσι ενισχύοντα ένα κρυφό κίνημα υπέρ βασιλεία. Θέλω να σχολιάσω δύο κοτσάνε που άκουσα εχθέ στην ώρα του λαού. Η μία είναι η δική μου. Ακούγοντα με καμπνίζει ότι να καταδικάζω τη βία του Μπαλούρδου, ένιωσα άσχημα και ντροπή για την πάρτη μου. Τη βία του Μπαλούρδου. Ναι. Εναντίον. Αυτό με τι φαλιάρε είναι βία. Εμπάτσο είναι, δεν μπορεί να μην έχει καθόλου <laughs> Αυτό καλά κάνει. Το θέμα είναι εγώ. Τέλο πάντων. Να σου πω, ρε, φίλε, είδε τελικά κατάλαβε ότι την Τζάπα κατηγορίσατε το φίλο όλοι που είπε ότι απαγορεύεται ηπλεκύπηση κτλ. Καλά δεν είπα αυτό τώρα μεταξύ μα. Αυτή είναι η διαστρέβλωση που έκανε μια φάση φυλάδα, αλλά τέλο πάντων, ναι, για πε. Αυτό βγήκε έξω όμω, οτιδήποτε. Είπε... Αυτό βγήκε έξω. Αλλά να σου πω, ήταν προάγγελο για τον κοκό που ήρθε η ΣΥΡΙΖΑ, φίλε. Ότι απαγορεύεται τα... το μπρικύ μα και τα πλάγ. Θα έχει λέσει τοποθέτηση προϊόντα, ο φίλη, α πούμε. Ε... Έκανε τη ζεράκι trailer για τον κοκό, μπορεί. Ο φίλη ε... τόσο έχει υπάρξει ιδεολογικά. Βασιλικό δεν θα μπορούσε να είναι, Αναγνώρισε και ο κοκό. Συγγνώμη, ο βασιλεύ. Θέλω να πω Ο είναι και το βασιλεύ Κοκός είναι. Δεν αλλάζει το βασιλεύ επειδή τον είπαμε κοκό ή επειδή το λένε κάποιοι τέο. είναι, τάπε. Το διόρθωσα. Αναγνώρισε λοιπόν τις προσπάθειε που κάνει ο Τζίπρα. Ναι. Καλό το λε αυτό. Ότι και ο βασιλιά στηρίζει τον Ναι, μετά το Σόιμπλε και ο Αυτόν, γιατί το στην το βασιλιά. Αυτόν Θεωρούν κιόλα ότι ο κοκό είναι και κρυφό χαρτί για απειλή για τρομοκράτηση του κόσμου. Χαίστηκε η φοράδα σταλώνη. Τρώμαξε κάποιο ότι θα έρθει ο κοκό που ήταν χαλβά και έτσι έχασε το θρόνο. Άλλο στη θέση του. Τέλο πάντων, από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενέτη 2016, σκέφτομαι πόσε έχουν βασιλεία. Βασιλεία ουρανών. Όχι, όχι, βασιλεία με βασιλιά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ιδανία, Ισπανία, Ολλανδία, η Σουηδία. Με πόσε είναι. Δεν κατάλαβα γιατί η Του βασιλιά να υπάρχει μόνο στα βεστιάρια και σε αυτά. Έτσι μπράβο. Γιατί είναι να μην κυκλοφορούμε στον δρόμο έτσι. Δεν πρέπει να εναρμονιστούμε κι εμεί. Πώ δεν πρέπει. Χίμστερ α πούμε ήταν εντάξει, του δεχόμαστε. Βασιλιά να μην έχουμε να κυκλοφορεί να χαιρόμαστε έτσι, να έχουν και λίγο χλειδί παιδι. Να ανέβει λίγο το στάτου, αλλά αυτοί είστε. Βλαχάρε. Εστιάζει γνωστόν, είσαι βασιλικό. Κλατήφιλο. Ο φήμιο. Η γλάστρα. Εντάξει. Τι όμω καλή, γερή, Πραγματευόμαστε και φέρνουμε κατακτήσεις όχι για την άμεση επόμενη περίοδο, αλλά για τις πολλές επόμενες δεκαετίες. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Πρέπει να μεταδώσουμε Αλέξη Τσίπρα, αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει. Κάνει δηλώσεις με τον Γάλλο πρωθυπουργό τον κύριο Βάλι σε αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πριν από λίγες μέρες μια απόφαση η οποία σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για την ελληνική οικονομία. Για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, η στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης ήταν για μια ακόμη φορά ιδιαίτερα σημαντική. Η απόφαση για την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών. Εμπιστοσύνη που θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και με μια σειρά αναγκαίων ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που έχουμε σκοπό να βάλουμε μπροστά το επόμενο διάστημα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και των φορολογικών μηχανισμών, την προσέλκυση επενδύσεων. Ο νέο αναπτυξιακός νόμος που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, για παράδειγμα, εμπεδώνει τη φορολογική σταθερότητα σε χρονικό ορίζοντα 12 ετίας για τους επενδυτές έργων άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, επιτρέποντας την αδειοδότησή τους με αξιόπιστες, αλλά κυρίως με ταχύτατες διαδικασίες. Τέτοιες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν όθηση στην επανεκκίνηση της οικονομίας, και να επιταχύνουν αυτό που εμείς ονομάζουμε αναπτυξιακή στροφή της ελληνικής οικονομίας και σε αυτό το τομέα στο τομέα των μεταρρυθμίσεων ιδιαίτερα θα έλεγα στη δημόσια διοίκηση θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να συνεργαστούμε στενά με την γαλλική κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της και τι καλές πρακτικέ που ήδη έχει εφαρμόσει σε αυτό το πλαίσιο Συνυπογράψαμε πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό Βαλτς έναν οδικό χάρτη που δίνει σάρκα και οστά στην κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Γαλλίας του περασμένου Οκτωβρίου βάζοντας προτεραιότητες και άξονες δράσεις στη συνεργασία μας σχεδόν σε όλους τους τομείς. Στις επενδύσεις σε ελληνικές υποδομές, στη δημιουργία ελληνογαλλικών κοινοπραξιών σε τρίτες χώρες στην ευρύτερη περιοχή και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία. στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενέργεια, στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη βεβαίως των ιστορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών μας σχέσεων, στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα με τον γάλο Πρωθυπουργό συζητήσαμε για τις ε, διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις επιβεβαιώνοντας ότι έχουμε κοινές αναλύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης από την οποία διέρχεται αυτή την περίοδο η Ευρώπη κρίση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή κρίση οικονομική από την οποία δεν έχουμε ακόμα ξεφύγει και βεβαίω την προσφυγική κρίση Τονίσαμε την ανάγκη να υπάρξουν αποφασιστικές προοδευτικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που να διαφυλάσουν τόσο την Ευρώπη όσο και τις αξίες της και να αποτελούν ανάγχωμα στις ε, δυνάμεις της ε, άκρας δεξιάς που σήμερα αποτελούν μια κοινή απειλή για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Πήραμε μια γεύση, ε, το μάζεμα και όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργό, μαζί με τον Γάλλο Πρωθυπουργό θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο που θα αρχίσει σε κανένα τέταρτο. Δεν ακούσαμε σε αυτό το απόσπασμα, τώρα τα τρία λεπτά που ακούμε Τσίπρα, μια ε, φωνή συμπαράστασης για τους εργαζόμενους τους Γάλλους που βρίσκονται στους δρόμους γιατί θα το περίμενε κανείς από έναν αριστερό. Πρωθυπουργό όπω είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίω θα περίμενε και μια αλληλεγγύη από ένα σοσιαλιστή πρωθυπουργό που είναι ο Βάλσα. Αλλά μάλλον θα τα πούνε από εδώ και πέρα όσο εμείς θα ακούμε τι διαφημίσει. Όταν θα πούνε, θα εκφράσουν την αλληλεγγύη του τους, τους Γάλλου εργαζόμενου που ενάμιση μήνα είναι στου δρόμου και κάνουν απεργίες και πολύ έντονες διαμαρτυρίες, θα διακόψουμε και τις διαφημίσεις για να ακούσουμε τα μηνύματα συμπαράστασης των αριστερών και σοσιαλιστών πρωθυπουργών. Δεν έκανε κάτι ο υπουργό, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ποιοι είναι λοιπόν οι υπόλοιποι, μας μένει λοιπόν ο, ο Πρωθυπουργό της χώρας και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, αν θέλουν να σου δώσουν μια απάντηση. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση από κανέναν αρμόδιο να κάνει κάτι για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η δίκη. Το αποκορύφωμα, τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης χθες, ότι δεν έχει πέρει καμία ευθύνη. Ζητάω λοιπόν ως μητέρα και ως πολίτης αυτής της χώρας όποιος αρμόδιο υπάρχει και πρέπει να μου δώσουν μία απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται είναι όλοι έξω κυκλοφορούμε στον ίδιο δρόμο στον δρόμο του Παύλου εκεί που άφησε το αίμα του εκεί που τον δολοφονήσανε και δυστυχώς προχωράμε και είμαστε μαζί και είμαστε υποχρεωμένοι να τους ανεχόμαστε τις κοροϊδίες του πέραν το ότι ζούμε τι ζούμε μέσα στο δικαστήριο Η Μάγδα Φίσα είναι η φωνή της, η μάνα του Παύλου Φίσα έδωσαν χθε μια συνέντευξη σε απόγνωση. Ζητάνε τα αυτονόητα δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και με έκανε έκκληση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς τον πρωθυπουργό να προχωρήσει επιτέλους αυτή η δίκη, να αποδοθεί δικαιοσύνη, αν μπορεί αυτό να σημαίνει κάτι για την ίδια ή για όποιον άλλον έχει κάποιο ενδιαφέρον γύρω από αυτό. Πάρα πολλού δηλαδή. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες του λαού, μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 2 Νίκο Στραβελάκης, στις 3.30 Ιλιάνα Γεια σα. Μια παραγγελία για Παρασκευή θέλω, αν είναι εύκολο. Είναι μια μπάντα, metal μπάντα, σκανδιναβική, η που έχει κάνει διασκευή το κατούσα. Αν μπορεί και θέλει, επειδή στο παρελθόν σε εκπομπές έχει δηλώσει ότι γουστάρει και metal, ρίχτω. Γειά για ή παρασκευή. Καλήρες μέρες Τσίβρα, ε καλήθρες μέρες ε, τραγούδι του Χαρικλής από το डिस्κοτέπα. Τι είναι βέβες, θες εκεί συναδέλφι, χωρίς να τα καταφέρουμε. Ερποντε καλήθρες μέρες και τις αξίζει Και ο τόπος, και οι λαός. Όταν θα έρθουν καλήθρες <ΣΣ> ημέρες, θα σου αγοράσω ένα κοντεράκι. Το κοντεράκι που τζυφλάσε θα σε ξυπνάει κάθε βροχή. Οι μέρε που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερε. Και εμεί όταν θα πηγαίνουμε σε εκλογικέ μα περιφέρειε θα σα παίρνουμε μαζί για να κυκλοφοράτε και εσεί ελεύθερα. Μια και αργούν οι καλύτερε ημέρε, δάνε να περάσουν λίγα φασόλια. Τα φασόλια του, το σουβλάκι χλάπαχλουπαχλή, θα σε ξυπνά κάθε πρωί fallsmo con the water spray you can go ahead and say to lej. yeah no fire in the sky. Το βράδυ μετά τι 12 υπήρχε μια δρομοκρατική δυσοσύνη. Ήρθε κάτι χάλια στον Πειραιά. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρετε. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να μου βάλει μια φιέρα σου. αυτό είναι η δυσοσύνη στην Πειραιά πριν 10 χρόνια. Ναι, θα την βάλει. Θα την βάλω, ελαχιά. Εχθέ το βράδυ, μετά τι 12, υπήρχε μια τρομακτική δισοδία στην ατμόσφαιρα του κέντρου του πυρά. Δηλαδή, σκατά. Υπήρχε ένα πράγμα σαν κλούβιο αυγό που σέφιανε και ο λαιμό σου. Τι πράγμα ήταν αυτό, αδεκτέ μου. Αγαπητή μου, από το κλουβιό το αυγό σέφιανε ο λαιμό σου. Φια τέτοια δισοδία στον αέρα σα μιλάω. Ήτανε μια γριά, είχε βαλθεί να κάνει Ολυμπιακό. Το Να σα πω συγγνώμη, είστε δημοσιογράφοι, είστε Ναι, ναι, ρεπόρτερ. Για πείτε μου και το όνοματάκι σα. Τζένι Μπότσι. Ναι, υπάρχει κάποιο σοβαρό άνθρωπο να μιλήσω. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείται. εγώ σα μιλάω για αυτό που. Αφού σα πρόλογμα... λέω, η κλανιά τη Γριά βρώμισε τον Πειραιά. Δεν το πιστεύετε αφού μύρισε κλουβιά Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν, η αποχέτευση. Αγαπητέ μου κύριε, είμαστε 10 άνθρωποι οι οποίοι το έχουμε τσεκάρει μεταξύ μα ότι χθε το βράδυ ασμό σα ήταν αποπνιστική στον Πειραιά. Και καθώ στα μια παρέα και μυρίζατε την κλανιά τη Γριά, το κλουβιο το αυγό. Σοβαρά πράγματα αυτά και λέτε μετά για μένα. Εσεί είστε σοβαρό και ασχολείστε και με το περιβάλλον σαν φαθμό και λέτε τέτοια πράγματα. Μα γι' αυτό το λέμε για το περιβάλλον. Το περιβάλλον βρώμισε γρήγορα, γι' αυτό τη μαζέψανε. Συγγνώμη, δεν είστε καλά. Συγγνώμη. Είστε σοβαρό. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Τώρα που ξανάκουσα αυτό με το σκηνή να πούμε, μου θύμισε την κιλοτίνα. Να το κάνουμε αφιέρωση, ψίνεσαι. Την κιλοτίνα. Την κιλοτίνα, ρε, από το μεγάλο μα τσίρκο. Τα στε ρε. Εξοφότατη! Εχλαμπρότατη αποσταλμένη εξαθινών, εξ, εξ ονόματο των συγχωριστών μου και με δάκρυα βαθυτά τη χαρά, σα εύχομαι το καλό Και είναι φτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μα για την τιμή που μα κάνετε να μα φέρετε και εδώ την ξακουστή. Με τη κιλοτίνε στη θα na na από μπρο, Μια δίλε για την Παρασκευή. Έχει ένα τραγούδι τηλεφωνικό που μιλάει για φόρου. Βάλε την ομιλία τη Βαγενάη που είχε μιλήσει βουλή που ήταν Πασόβγε που για κάτι βίλε. Ά, ήταν. Και στο τέλο βάλε τον που λέει σου τον ντομάτες σε Και εγώ δεν να σε πηγέ για φόρους και για όμοιρους τρελές λέει πολιτικές Ξέρετε τι ζωή παίζετε έξω τι ζει ο κόσμος ποια ανάπτυξη σε ποια πόλη Σε ποια ρηγμαγμένη Ελλάδα και σε ποια ρημαγμένη Αθήνα Κουπεπε, κουπεπε Κάτσε καλά Για ρήπανση ατμόσφαιρας με παροξισμούς Για νόθευμένα τρόφιμα Κι ανώμαλους λέει ερεθισμούς Ποιο την κατάτησε αυτή την πόλη έτσι Διότι αυτή η κατάσταση θα φέρει έκρηξη κοινωνική <Τι>... Τη φέρνει ήδη Στο λέω εγώ ο Ζίκος το λέω Θα ξεφτυλιστεί στην Κυριακή Θα σε πιτάξουν που θα ντου ματιά του Μούτσι την Ταλίκα με την Ιμπέλου και βάζει ξέρεις εμβόλυμα μέσα τι δηλώσεις όλα τα αυτοπαλλικάρια από Τσίπρα όμως τους Βέρους αριστερού, έτσι, όχι τους Πασόγους Και οι Πασόκοι Βέρυ αριστεροί είναι με την έννοια την Αγγλική Πολύ αριστερή βέρι. Βέρυ Μάτσι Βάγια να μην ξεχάσουμε Α, θα το πάμε τόσο αριστερά Μωρέ, μη κάνουμε το κοινό, να έτσι δημιουργούν οι Επί πέντε συναυτούς μήνες, επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα παίρνει σε αυτή τη βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ζωρικός τρεμανταλάς, ο χερός που κουβαλάς Η ζωή σου μια ταλικά, με παγάσια και με υγά Εμεί δεν πιστέψαμε ούτε στιγμή ότι θα φέρναμε ένα τρίτο μνημόνιο. Εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Μια αριστερή κυβέρνηση κράτησε το ψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Το και Τον, χρόνια δεν μας τρομάζει, δεν τρομάζει Και οι Τούρκοι αυτή αυτοί ήταν 144 αιώνε, πώς το λένε, 400 χρόνια Είμαστε τεκτικός λαός Η Παρασκευή, το κοριτσάκι με τα δεν έχουμε Χριστούγεννα Είναι επίκαιρο, είναι επίκαιρο Ανάσταση παιδί, με οικονομία έχουμε Χριστούγεννα νομίζεις Δεν είναι Όχι ακόμα, τέλος θα το βάλω, άντε Το κοριτσάκι με τα σκάτα Μια φορά και ένα καιρό Σε μια ορεινή πόλη νωρί το απόγευμα παραμονή πρωτοχρονιάς Ο κόσμος Κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, Κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνήσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Αετία μγναλωτά, σures Βασιλόπουτα ζαματιστή, πολίτικη, πόντους, μίνης Φιλένια Γαλοπούλα γεμιστή. Για πράκια, γύρι στη λίχτια Που Θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί. Το Αντώνη Σαμαρά, κοντά στο Τζάκι, ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού Ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Το κίνημά μα μπορεί και θα πάει πολύ μακριά. Τα έχει τα διάλαπα μέσα. Αλλά κανένα δεν έδινε σημασία. Σφουγγάρι. Η μικρή ήταν δεν ήταν 8 ετών. Τα χαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Στον μπάτμινγκτον. Δεν υπάρχει λόγο να ζούμε. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια τη προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκατά Με στο κόλπο εισεχομένο και γλιτώνει παραχρήχα. Πολύ το βιχά. Αποστολή τον την παρασκευή, που τα παλιά όμω έχει τώρα που πιήκε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον σταθμό για την καλύτερη εκπομπή. Με, μεταξύ μία με δύο που είχετε. Σιγά για μια εκπομπή. Την ακούω και εδώ κάθε φορά που έχω μένω στην Αμερική και την κάνω και. Και έρχεστε κάθε μέρα από την Αμερική. Την κάνω και, και τέτοια την, την, την ακούνε πολλοί φίλοι μου στην Αμερική. Σε ποια πολιτεία? Σε ο Τέξα. Στο Τέξα? Yeah. Ακούνεται Ακούνε η ελληνοφρένεια? Όχι, το, το γράφω εδώ και το παίρνω μαζί μου και τα ακούμε όλοι στο καφενείο. Έχει καφενείο στο Τέξα? Ναι. Yeah. Μήπω εννοείται στου αλλού. Όχι, όχι, καφενείο είναι, ελληνικό καφενείο Καουμπόιδες δεν έχει απέξω. Έχει καουμποϊδες. και καουμπόιδες και, και πιστόλια έχει απ' όλα Δηλαδή αφήνετε το άλλο γό πάτε μέσα και ακούτε ελληνοφρένεια Ναι, λεμπέρος Ε... Κάθε φορά που έρχομαι παίρνω τηλέφωνο να σου πω συγχαρητήρια γιατί σε θαυμάζω. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά κάντε το με μέτρο. Με μέτρο γιατί και μα παίρνουν τα μυαλά μα αέρα. Σε θαυμάζω για την ετοιμολογία σου. Στο Τέξα τι κάνετε εσεί. Όσκο αγελάδε. Α, και πρέπει να πάτε στο Τέξα. Ναι. Γιατί εκεί είναι ο normale εδώ έχουμε τι τρελέ που έχουν κατέβει. Αγιαλαδάρι δηλαδή. cowboy ε, Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώ. Έγινε, γεια, Πειλιά στο Λουκι Λουκ. Για τα παλιά. Σε ματακεμ λάβλα βλά. Η μαγιά σου ναυταλίνι με κασμιρικέλουστε. Για φύρος Η ώρα που είναι η κυριακή η πιο μεγάλη. Και για που, που η κυριακή βάλε την νι... πιο μεγάλη. Ψα. Γιατί περνάει γρήγορα Ψα. Ψα. Και αργυνα. Έ... Kupie p. Kupie p. Kakie dobrze. Teraz kandyz mafry plata i o to trosza w tej kutała. Teraz mąkko się ilfata i sekrysane jest w